Μπήκε στο καφενείο όπου επήγαιναν μαζί Ο φίλος του εδώ προ τριών μηνών του είπε Δεν έχουμε πεντάρα Δυο πάμπτωχα παιδιά είμεθα Ξεπεσμένοι στα κέντρα τα φθηνά. Στο λέγω φανερά με σένα δεν μπορώ να περπατώ Ένα άλλος μάθετο με ζητεί Ο άλλος του είχε τάξει δυο φορεσιές Και κάτι μεταξύ τα μαντήλια. Για να τον ξαναπάρει χάλασε τον κόσμο Και βρήκε είκοσι λίρες Ήλθε ξανά μαζί του για τις 20 λίγες Μα και κοντά σε αυτές Για την παλιά φιλία Για την παλιά αγάπη Για το βαθύ αισθημάτων Ο άλλος ήταν ψεύτης παλιόπαιδο σωστό Μια φορεσιά μονάχα του είχε κάνει Και με το στανιό και τούτην με χίλια παρακάλια Μα τώρα πια δεν θέλει μήτε τις Και μήτε διόλου τα μεταξύ τα μαντήλια. Και μήτε είκοσι λίρες. Και μήτε είκοσι γρόσια. Την Κυριακή τον θάψαν στις δέκα το πρωί. Την Κυριακή τον θάψαν. Πάει ευδομάς σχεδόν. Στην πτωχική του κάσα του έβαλε λουλούδια. Ωραία λουλούδια και άσπρα. Οστέριζαν πολύ στην εμορφιά του. Και στα είκοσι δύο του χρόνια. Όταν το βράδυ επήγεν, έτυχε μια δουλειά, μια ανάγκη του ψωμιού του στο καφενείο όπου επήγαιναν μαζί μαχαίρι στην καρδιά του το μαύρο καφενείο όπου επήγαιναν μαζί